Κυρίε μου και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στον τοίχο Καμιά ωρίτσα θα είμαστε παρέα Και με τη δική σας συμμετοχή, με τις ωραίες παρατηρήσεις σας Στο 2681 4060 Θα περάσουμε ωραία Γιάννης Λαζάρο στο μικρόφωνο Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Και από αέρος εδώ πέρα, αλλά και μέσω ιερού Ιντερνεδίου σε όλη την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Βέρεια, Πτολεμαΐδα, Νάου Σακοζάνη Κρήτη, Αθήνα Στην Κυψέλη, στο Γαλάτσι, στην Άνω Κυψέλη the... Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους φίλους Και ευχόμεθα αυτή η εκπομπή να σας βρίσκει καλά καθημερινά Κυρίες μου και κύριοι Φτάσανε πικρά χαμπέρια στο κουτούκι του γιαβρή Όπως λέει και το ωραίο ασματάκι Χαμπέρια τα οποία βέβαια Έπρεπε να τα γνωρίζετε εδώ και πάρα πολύ καιρό Αν όχι να τα γνωρίζετε να σας ψηλιάζουν Ποια είναι αυτά τα χαμπέρια Σας τα είπε χθε ο αγαπημένος σας Ο ήρωας, ο pop star, ξερω γο-rock star υπουργό Οικονομικών βαρουφάκη. 700 ευρώ λένε οι κακοί για, για μιστούς δημοσίου πριν μέρες βέβαια ο καντυλανάφτης ο Ρωμανιάς είπε για 250 ευρώ ε, συντάξεις αυτό λοιπόν ο καλός λαγός ο Βαρουφάκης σα το ρίξε χτες για δύο ε, ουσιαστικά λόγους ο πρώτος είναι να τεστάρει την κατάσταση να δει θα αντιδράσει κανένας μπα, ποιος να αντιδράσει και ουσιαστικά ο δεύτερος είναι ε, ότι παιδιά σας τα έπαμε δεν γίνονται αλλιώς για πατριωτικούς λόγους Και βέβαια θυμίσου πόσο καιρό ε, λέμε από αυτό το μικρόφωνο Ότι και 50 ευρώ να σας δώσουν το μήνα τσιμουδιά δεν θα βγάλετε Τα 700 θα είναι μισθό ε, ε, πυρηνικού, το, όχι πυρηνικού επιστήμονα ούτε αστροναύτη με το κιάλι θα βλέπατε τα 700. Υπολογίστε εκεί κανένα τρακοσάρι, άϊντε να σου κάνω και σκο... να σου βάλω και ένα πενιντάρι ακόμα. Εκεί γύρω λοιπόν θα σας πάνε. So, keep... so... I... Και δεν θα αντιδράσει ουδή. Ο καλό λαγός λοιπόν, χθε ο ήρωας Της ε... Αριστεροπατριωτικής κυβέρνησης στην Ήπετη. Τη μαύρη αλήθεια your... Και φυσικά X Μπορείς παρακαλώ Πού τη θυμήθηκε στη γενιά του Θυμάσαι τι γινόταν eight. με τη γενιά των 700 ευρώ <eight>. Εσύ είσαι και ουλιά της Αφραγγίας Εσύ είσαι και Έλα, γεια, γεια, γεια Ε, είδα, θυμάσαι τι γινόταν με τη γενιά των 700 ευρώ Και πα πα πα πα πα πα Θυμάσαι ε, βάραγαν τα, βάραγαν τα καμπανάκια Τα λέγανε από τότε Βέβαια <σομί> το σκεπτικό σου για του δανειστές Δεν είναι κακό να τους δώσουν 700 ευρώ Μισθό να τους παίρνουν 600 εφόρους Και να τους μένουν 100 Είναι καλύτερη λύση από τα 350 γιατί στα 350 όλο και κάτι θα τους αφήνουν. Ε... Θέλεις δεν θέλεις αγαπητέ μου να στο ξαναπούμε τετέλεστε ουρίστη; <στονιχρο> <στονιχρο> ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι, ναι. Ακριβώς, μου λέει ο φίλος τηλεαγροατής, είναι με το επίδομα, πώς το λένε, κοινωνικής φτώχειας, που δίνουνε ε, σ, πιλωτικά σε κάποιες περιοχές, δίνοντάς τους ε, 350-400 ευρώ και τα 300 τα γυρνάνε σε ρεύμα, ε, νερό και λοιπά. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι η κατάσταση. Και πώς είπες... Πώς είχε πει ο εκείνος ο ταλέπορος, ο Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας «Μη σας δουλεύουνε ρε Έλληνες, αν ήτανε με φτυγνώμερο γάματο να έχετε ανάπτυξη, η Βουλγαρία θα ήταν ο παράδεισος του κόσμου». Χρόνια τώρα μας έχουν πατήσει στο... Ε, είπε ο, ο ταλέπορος, ο βούλγαρος, ο Πρωθυπουργό. Μας έχουν πατήσει τ' μαμάκα. Ξέρετε τι είναι η μαμάκα εκεί παρακάτω, δεν ξέρετε. <laughs> εδώ που έλεγε «Κνίτσα, Μαμάκα. Si Υποβουλές. Τι έγινε, παιδιά, ένα Θα βγει αδερφή, θα φτιάξει πανό σε επιγραφοποιού. ή μα κλέβετε τη ζωή μα. Άσχετα αν εμεί σα στηρίζουμε χρόνια και σα ψηφίζαμε και δουλεύουμε για πάρτι σα. Τετέ, <Τι> τετέλεστε. <Τι> Μεγάλε έγινε και άλλο, δηλαδή δύο πράγματα έχουμε τα οποία ε, είναι το αέναον, λειτουργούν ως αέναον Τα, τα, τα Eurogroupια, τα Euroworking Groupια και τα κυβερνητικά συμβούλια δεν σταματάνε μεγάλε για το σωσμό σου Άλλο ένα κυβερνητικό μαραθώνιο συμβούλιο έγινε. Ο Βούτσε τάραξε του πατσάδε εκεί, πάνω από 4-4 στο εστιατόριο τη Βολή. Λοιπόν, αποφάσισε το κυβερνητικό συμβούλιο να βάλει άμεσα μπροστά, έγινε χτε, Ούλες τι ιδιωτικοποιήσει και να αλλάξει το βορολογικό σύστημα. Προ ποια κατεύθυνση, φυσικά προ την κατεύθυνση τη υπεράσπιση του λαού. Λέμε το. Να κατάλαβε το. Θα κάνει γουστάρουν οι δανειστέ. Θα νομοθετήσει ε, για νησιά πάνω από 3.000 ε, να χρησιμοποιείται πιστοτική κάρτα, αυτό που λέγαμε για τα 70 ευρώ. Και τους έκανε τους δανειστές ε, τρίπλα μεγάλη. του είπε δεν κατεβάζω το πολυνομοσχέδιο για να το ψηφίσουν τα ζάμες στη Βουλή. Εκτός και αν μου σκάσετε τα 7,5-7,2 δις από το δάνειο. Θέλω λεπτά. Δεν γίνεται χωρίς λεπτά. Δεν γίνεται ρε βαγιά, λεπιό τι γίνεται. Βέβαια μέχρι μέσα Ιουνίου, σχεδόν σε ένα μήνα έτσι, δεν είναι 14 έχουμε σήμερα. Πρέπει να πληρώσει 2,5 δις σε συντάξεις και μισθούς και 2,5 δις στους δανειστές. Σύνολον 5 δι. Έτσι λοιπόν προσέξτε... Ο, τον, το πτωχευμένο κράτος που έχει κάνει πάυση πληρωμών αυτά που χρωστάει στους ιδιώτες δεν τα πληρώνει, συνεχίζει να μην τα πληρώνει και βέβαια αν υπάρξει ιδιώτης ο οποίος δεν έχει τα μέσα για να αγοράσει βουλευτές, δικαστές και λοιπά λοιπόν χρωστώντα κάτι ψηλά ας πούμε στο κράτος θα πάει φυλακή τα παραδείγματα σα τα έπα ένα από τα πολλά παραδείγματα με την κυρία την οποία πήγαν σούμπι τη... Μέσα για ένα χρέος που είχε η κυρία στο, στο λα, στον, αλ, στον, αλ, όχι στον Αλμιρό Στον Αλίαρ το δεν θυμάμαι Σε ένα μέρος, σε ένα ελληνικό μέρος τέλο πάντων. Κυρία μου και κυρία μου Και εκεί που καθόταν και κάναν πολλές στο το, το, μες χωρίς, το κυβερνητικό συμβούλιο Ξαφνικά όλοι μαζί οι κυβερνήτες Τσίπρας και παρέα του Θυμήθηκαν το όραμα της Ευρώπης πως έγιναν αυτοί οι ανθρώποι ρε παιδί μου τόσο ευρωπαϊστές δηλαδή μιλάμε να πούμε ο α... Αρναούτογλου ο Αρναούτογλου δεν ήταν τόσο βασιλικός ξέρετε ποιος ήταν ο Αρναούτογλου όχι αυτό το το πράμα ρε, που βλέπετε και ο ήρωας της τηλεόρασης ο Αρναούτογλου ήταν υπασπιστής του βασιλέως Κωνσταντίνου και του Παύλου και του Μίτσου και του Κότσου ναι ούτε αυτός δεν ήταν τόσο βασιλικός όσο ο Ευρωπαϊστής έγινε ο Τσίπρας ο Βουτσις η Βαλαβάνη ούλοι αυτοί οι παρέα τέλο πάντων και το θυμήθηκαν το όραμα της Ευρώπης χθες που λες Ελληνάρα μου και αναφώνησαν ο μου και όλοι μαζί κάποιοι θέλουν να διαιρέσουν την ενωμένη μας Ευρώπη ενάντια στο όραμα και το μέλλον της Ευρώπης κάποιοι κακοί να πούμε ένας από τους κακούς είμαι εγώ αλλά εγώ δεν έχω τέτοια δύναμη ώστε να διαιρέσω την Ενωμένη ΕΕ. της Ευρώπη Κάναν γραπτή ανακοίνωση Και τα λένε αυτά βαράνε τον Ταϊρέ Να το ακούσει ο Σόιμπλε Ο οποίος έστειλε μήνυμα στο Βαροφάκι Ότι αν θέλει η Ελλάδα να μείνει Στην Ωνέ Τότε θα πρέπει να υπογράψει ένα νέο μνημόνιο Σόπα κυρ Σόιμπλε Σόπα κυρ Σόιμπλε Δεν το βλέπουμε Το πράμα Οι μόνοι που δεν το βλέπουν το πράμα κυ είναι αυτή που φοράν παροπίδες ένεκα η βόλεψη και η λίγδα ψηφοφόρη της εκάστοτε εξουσίας θες Πασοκομούριδες θες θε θες το. Λέμε Σιριζέοι ναι κατάλαβες και τα πήρε στο κρανίο η, η, η, η, η οραματίστρια κυβέρνηση η οποία δεν κάνει χωρίς το μέλλον της Ενωμένης ΕΕ, Ευρώπης που βρεθήκαν τόσοι αριστεροί ρε παιδί μου <Και> να μην κάνουν αυτά αυτά κυρία μου και κυρία μου αν κάνεις αν, αν, αν είσαι κάποια ηλικία, λέμε τώρα ηλικίας παρακαλώ ναι επί ναι. 14 και βάλε ναι να καλύψουμε τους μισθούς και σε ένας χρόνο ναι, ακριβώς ακριβώς, από πουθενά δεν τα πάμε, πάλι θα τα λέμε αγαπητέ μου, να σε καλά πάλι θα τα λέμε ότι δεν γίνεται ζωή με δανεικά στην τάξη έχεις δίκιο άμα κάνεις ένα πρόχειρο υπολογισμό να πούμε γύρω στα 30, 30 τόσα δις είναι μισθή και συντάξεις το χρόνο και η Γερμανία θέλει να σου φορέσει αυτή τη στιγμή δάνειο πακέτο 30 δι. δηλαδή για ένα χρόνο μόνο η μισθή και η από πού θα βγουν, από πού θα είμαι αδερφέ μου Είπαμε δεν γίνεται ζωή σου Λέω πάρε την οικογένειά σου Δεν γίνεται. Άι πήρας ένα δάνειο Έβαλες υποθήκη το σπίτι Πώς θα το πληρώσεις αν δεν έχεις δουλειά Να κερδίσεις Τα κολλολεφτά τους να τους τα δώσεις Πώς Το ίδιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή και σε ένα λαό Σου λέγα; Εσύ είσαι μικρούλης Και τριανταφιλένιος Τον ύποπτο ρόλο αυτού του του σχηματισμού, του πολιτικού σχηματισμού ο οποίος πρωτοονομάστηκε Κουκουέ εσωτερικού στην Ελλάδα και το ρόλο και τον Ταϊρέ που βαρέσαν τόσα χρόνια για να καταλήξουν στη σημερινή, στο σημερινό κυβερνητικό σχήμα Λοιπόν, α μην κάνουμε ιστορία τώρα ας μην κάνουμε ιστορία Αμέσα λοιπόν από αυτό το, από αυτό το, το, το συνασπισμό γεννήθηκαν οι λάτρεις αυτοί εδώ τώρα που μιλάμε Τη Ενωμένη Ευρώπης οι υπέρμαχοι, οι σταυροφόροι πώ να του πει κανένα. Οι, οι μαχητέ τη ιδέα τη Ενωμένη Ευρώπης δεν μα δουλεύετε. Δαμή ρε. Ρε, μα δουλεύετε πια η Ενωμένη Ευρώπη και από πότε, πότε σα κόλλησε εσά κάτι ψαρινή και κάτι Συριζέ οι Ενωμένη Καλά, αφήνουμε του γαλάζιου Τρουγκιανούς και του βαθυπασόκους αυτού του είδου το παρακράτο, το αφήνουμε. Τι είδου παρακράτο καινούριο έχετε γίνει αυτό. Τι συνέχεια του παρακράτους είναι αυτή που έχετε τρελαθεί με την ιδέα της Ενωμένης ΕΕ. Ευρώπης. Και <Τι> όποιος μιλάει εναντίον της Ενωμένης ΕΕ Ευρώπης και εναντίον της αντεθνικής σας πολιτικής είναι αυτός ο κακός και εσείς είσαστε οι καλοί. Φάτε τώρα του, κοίτα, Σα το έρεξε ο ήρωα σα χθε ο Rockstar. 700 ευρώ, 700 θα τα δείτε με το κι άλλοι. Είναι ακριβώς η ιστορία που θυμήθηκε ο φίλος. Τη γενιά των 700 ευρώ την οποία θυμόσαστε πως την κατέβαζαν Την κατέβαζαν στα 650 στα 600 Και την πήγαν Εκεί που την πήγαν Ακριβώς το ίδιο Σας είπα θα ξυπνήσετε μια μέρα Και θα πάτε να πάρετε τα μιστά Και από 1500 Θα γίνουν τραγουάχια του μήνα Αλλά σας το χρησιμοποιώ Ξαναλέω Και 50 να σας δώσουν κολοτούμπες θα κάνετε Λοιπόν και αυτό θα γίνει. Και ο ενιαίος ΦΠΑ 20% θα γίνει. Και διατήρηση έμφυα και έκτακτων φόρων και χαράτσια. Τίποτα δεν πρόκειται να μην γίνει. <Ρι> Διότι το όραμα της ΕΕ δεν είναι αυτό που σου τσαμπουνάει ο Τσίπρας. Ο εκάστοτε Τσίπρας και η παρέα του. Είναι διαφορετικό. Είναι κατοχικό. Και μερίδα του ελληνικού λαού το ζει στο πετσί της, Εδώ και πέντε χρόνια. Οι βολεμένοι δεν το ζουνε. Οι άνοι και οι βλάκες. Αλλά. Ο ούπο Μεγάλε πρόσεξε να σου πω κάτι Είστε πολύ για να είστε όλοι βολεμένοι Είστε πάρα πολλοί Θα μείνουν κάποιοι βολεμένοι Και θα υποφέρετε μεγάλη μερίδα από σας. Θα κλάψετε με μαύρον κλαφθμών Ακούστε με που σας το λέω so me, Διότι... Ρώτησε ένα τηλεακουρατή χθε για τα 750, λέει, που βρήκανε. Και βγήκε ο Ντάιζε Μπλούμη και είπε: Ο τρόπο που πλήρωσε τα 750 ευρώ στο Δούνο του μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το δανειζόμενο μόνο μία φορά. Σα είπα το, ποιο ήταν το κόλπο. Σα το είπα. Δεν ήταν, δεν πήγε ο Στουρνάρα, δεν πήγαν οι νεοπροσληφθήσει καθαρίστρια των ντουλάπι του Στουρνάρα και είπαν: Αχ, εδώ κύριε Στουρνάρα μου είναι 750 εκατομμύρια ευρώ. Και είπε: Ο Έλα Ελλάδα ρε κυβέρνηση το Δουνουτού. Αυτά είναι παραμύθια τη Χαλιμά. Είπαμε, στο είπα πολύ απλά: έχεις μια πιστωτική κάρτα με λογαριασμό 0. Το, το, το, το Δουνουτού αυτοεξοφλήθηκε, αλλά σου φόρτωσε πολλαπλάσια. Κατάλαβες μεγάλε, και πανηγυρίζουν. Τι είπαν και βρήκαν, λέει, τα λεφτά στο σιρτάρι και θέλουν, λέει, τώρα λέει, θέλουν ευθύνε. Βγήκε ο κύριος Λαφαζένιν και είπε θα πληρώσει ο Στουρνάρας Κύριε Λαφαζένιν μου, κανένας Στουρνάρας δεν πρόκειται να πληρώσει Κανένας Σιμίτης, κανένας Παπαγκοσταντίνος, μα κανένας Κανένας Παπαδήμος, κακά κακά κακά κανένας Κακά κανένας, όπως λέμε τετέ, λέστε, κακά κανένας Τι μας δουλεύετε άλλο, εσύ τουλάχιστον είσαι και αριστερός Σένα θα σε λέμε αριστερό αριστερό Να σε ξεχωρίζουμε από τους άλλους αριστερούς Για να καταλάβετε τη λογική Πρέπει να καταλάβετε κάποια στιγμή τη λογική Του νεοέλληνα Του νεόπτωχου νεοέλληνα Ο οποίος ε, έδινε προσεκπόρνευση Και το παιδί του για να πάει ένα βράδυ στον άμμο Στη Μύκονο και έλεγε ας πούμε εντάξει μωρέ πάμε τώρα πάρε διακοποδάνεια και τέτοια αυτή η λογική λοιπόν είναι και στο μυαλό του αριστερού του φίλου μου του κολλητού μου της λατρείας μου του στρατούλη η λογική λοιπόν του νεόπτωχου Έλληνα είναι πάρε μωρέ δανεικάνε μου μω για το πως θα τα ήταν και είναι για το πως θα τα ξεχρεώσει πουθενά στο μυαλό του καμία ιδέα έτσι λοιπόν είπε πάρα πολύ απλά με ύφο. Γιατί να μην πάρουμε δάνειο Και από τους μπρίξ Αν οι όροι είναι ευνοϊκοί και με, και με. Ποιοι όροι ρε φίλε μου Αγαπημένες στρατούλοι Και σε ποιους φορτώνεις αυτούς τους όρους για να, σε, για να ξοφλήσουν Αυτό το Το δάνειο που αν Θα το πάρεις, θα το πάρεις από, το Bricks, εγώ, από τους μπρίξ Ξέρω εγώ ποιους θα τους πάρεις Κατάλαβες yeah. Στο μυαλό του επαναλαμβάνω Δεν υπάρχει Ήχνος δεν για εργασία και κέρδο, ήχνω για εργασία και ε, κέρδος από την εργασία. Το μοναδικό πράγμα που υπάρχει στο μυαλό τους είναι δανικά. Δανικά, δανικά, δανικά, Τους βρήκαν εύκερου, όχι τους εδώ, και τους προηγούμενου και του πρώην -προ -προ και του προ προηγούμενου, του δανίζουν, τους δανίζουν, τους δανίζουν και μα έχουν πάρει και τα σόβρακα, ω χώρα μιλάμε. Γιατί κάποιον το σόβρακο δεν μπορούν να το πάρουν. Είναι πολύ καθαρό και αυτοί έχουν μάθει στα βρώμικα σόβρακα. Παρακαλώ, έχετε δει. Δεν κατάλαβα τι μου είπε. Ναι, θα γίνουν λιγότεροι ένα. Ε ναι γιατί πιστεύουν ότι αυτοί θα είναι στους λίγους ε, Πόσες φορές το φίξω φίλε μου Έχω γίνει πολύ κακό στη γοντάστα <Ρι> ναι, ναι. Να είσαι καλά, <Ρι> να <σε> καλά. <Ρι> ε, Αγαπημένα μου τηλεακροατή Δεν είναι πρώτη φορά που το λέω Με έχουν μισήσει για αυτό το πράγμα Και μου έχουν κάνει διάφορα να, μηνύματα ξέρει. Λοιπόν δεν το καταλαβαίνουν αυτό ότι δεν θα μπορούν όλοι, δηλαδή να σου πω, το πω αλλιώ το παράδειγμα, ρε παιδί μου, οι γερμανοτσολιάδες στην κατοχή, οι κουκουλοφόροι, προδότες προδότε, κάποια στιγμή οι Γερμανοί, λοιπόν, επιλέξαν ανάμεσα, είχαν πάει εκεί κούδε-σκούδε, λοιπόν, να γίνουν κουκουλοφόροι γερμανοτσολιάδες και επιλέξαν, κατάλαβε. Δεν, δεν παίρναν όλη η κονσέρβα, κατα, καταδίδοντα τους πατριώτε επιλεκτικά είχαν βρει οι Γερμανοί και στο τέλος ξέρεις τι έγινε το ίδιο πράγμα θα γίνει και εδώ όλοι αυτοί οι βολεμένοι που νομίζουν σήμερα που καβαλάνε του ΣΥΟΒ του ΣΥΟΒ και παένουν για ή λέγει επειδή μου αχα, ούχα λοιπόν, δεν, κατα... δεν το πήραν χαμπάρι ότι τελειώνει το θέμα από αυτούς επειδή στην Ελλάδα λοιπόν είναι πάρα πολλοί πάρα πολλοί μεριάδες δεν γίνεται να σε... σε καλοθρέψουν θα καλοθρέψουν τους λίγους θα είναι οι επιστάτες οι δικοί σας. Γιατί εμείς, όπως διαπιστώνετε τόσα χρόνια, δεν σηκώνει το πετσί μα επιστάτη. Τον έχουμε γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων μας, για να μην του κάνουμε την τιμή και τον γράψουμε κάπου αλλού. Κατάλαβες, εκεί γράφουμε ωραίες προσωπικότητες. Επι... Θα έχεις τον επιστάτη. Ο ίδιος λοιπόν που κάθεται στο διπλανό γραφείο αύριο, όταν θα είναι στους λίγους, θα είναι ο σου. Και τι θα κάνεις, αγιε σε ξαναρώτησα Θα βγάλεις την Αδεδή να τους κάνει Ναι, έλα, πες μου Αν έχει, καλά, εντάξει Πιστεύω ότι αυτά θα γίνουν πιο γρήγορα Από τη δημιουργία του ευρωπαϊκού στρατού Αλλά αν έχει δημιουργηθεί και ο ευρωπαϊκός στρατός Τι να κάνεις μεγάλε Τι ακριβώς να κάνεις Με το μυαλό του στρατούλη που σε κυβερνάει Που ψάχνει ιδανικά, Του ευρωπαϊστή Τσίπρα Του ευρωπαϊστή Λαφαζάνη, του. Του Ευρωπαϊστή Παπαδημούλη Τι να πού να πας αδερφέ μου Δεν έχεις πάρει χαμπάρι Αυτό που έλεγε παλιά ο λαός Άμα δεν ξυστείς από μονάχο σου Όποιος έρθει να σε ξύσει θα στον κουμπίσει και λίγο Δεν λίγο ή πολύ Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι Και σένα σε ξύνουν πολύ καιρό στην πλάτη ρε μεγάλε Θα πάθεις σου λέω ταράκουλο Όταν λέμε ταράκουλο Ταράκουλο Είς την λαϊκή μου. Απερίμεινη Διότι έξεφε φοβε... ο κύριος Μπαλάφας Σύριζα, ως κύριος Μπαλάφας, ναι Είπε ποτέ δεν είπε ο ΣΥΡΙΖΑ Ότι θα ασκήσει τα μνημόνια Ρε κύριε Μπαλάφα μου Με συγχωρείς εσύ είσαι αριστερός άνθρωπος Και η αλήθεια είναι πάνω από όλα για σένα Ο κύριος Τσίπρας δεν είπε ότι τη βραδιά που θα εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ Δεν θα υπάρχει μνημόνιο Τι εννοούσε δηλαδή με αυτό. Α, εννοούσε ότι θα είναι ε, μνημόνιο ευρωπαϊκού οράματος ε, Τι ακριβώς ρε παιδιά το, το κακό είπαμε είναι το εξής Σας είπα Το ότι δεν είσαι Όχι δεν είσαι Καλά δεν είσαι στα αριστερή Τι λέω Το μυαλό που κουβαλάτε Λοιπόν είναι η συμμετοχή σας Στην τηλεοπτική μαλακία ε, Που ονομάζεται τηλεοπτική δημοκρατία Και συμμετέχετε καθημερινά ως σούργελα σε αυτό το πανηγεράκι Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα τα οποία συνεχίζετε να κάνετε. Συνεχίζετε να κάνετε διότι και εσείς ως ξύπνη αριστερή αντιμετωπίζετε το πόπολο από κάτω ως bit μαλάκα. Αυτή είναι η προσφορά, που, ε, η προσφορά σας βγαίνοντας στο γυαλί, εκτός κι αν έχετε το ύφος του φλαμπουράρι και τραβάτε και κανένα φρυντοτσίνο. Είχε και φρυντοτσίνο στο χωριό το Φλαμπουράρς. Απαδε πηδί εμ τώρα καλό Συνεχίζουν όμως το. επαναπροσλαμβάνουν 4.000 που ήταν σε διαθεσιμότητα ή ήταν απολυμμένοι ακόμα και με προσωποπαγή θέσει. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το σκεπτικό τους. Το σκεπτικό τους δεν είναι, λέγαμε χθε, δεν είναι να ανοίξει καμιά δουλειά, να βαρέσει κανένα καλέμι και κανένα ματρακά. Είναι η δημιουργία στρατού και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Όχι τούτοι εδώ. Τούτοι εδώ είναι εκτελεστέ εντολών ή απόξω βάλε βάλε μέσα 50 ευρώ το μήνα θα μας στοιχίζουν τα στρατιωτάκια τα οποία δεν θα μιλάνε θες 70, θες 100 ευρώ το μήνα τόσο θα μας στοιχίζουν από τα οποία βέβαια 50 ή 70 ή 100 θα τους παίρνουμε το 150% πίσω σε φόρους και τέτοια θα τους έχουμε συνέχεια μέσα θα μας χρωστάνε, αυτό είναι το σκεπτικό τους και επαναπροσλαμβάνουν και επαναπροσλαμβάνουν δεν ακούς αντίθετα οι ειδήσει. Το ότι οι εταιρίες φεύγουν Οι εταιρείε φύγανε Καθημερινά νέο, ε, νέ, Χιλιάδες άνθρωποι Προστίδονται στους ανέργους Αυτό δεν υπάρχει πουθενά Μεγάλε Αντίθετα οι ουρέ που πήγαν για την Αγία Βαρβάρα, Πρώτο πλάνο Πρώτο πλάνο μεγάλε Πήγαν στην Αγία Βαρβάρα Να βρουν το, το Και θα πάει η Αγία Βαρβάρα, Θα πάει και στο νοσοκομείο που θα την υποδεχθεί Ο κουρομπλή. Καταλαβαίνετε, τώρα είμαστε Προσέξτε, επειδή είσαστε ελληνάρες Πανέξυπνα όντα τώρα Είστε στο 2015 Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι Και όχι στην εποχή της Ιεράς Εξέτασης Λέμε ρε παιδί μου τώρα Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι Ναι Κατάλαβε και έλεγα χθε Ότι είστε τόσο βόδια Να σα το πω έτσι ξεκάθαρα Που ακολουθείτε το κρυάρι Το οποίο είναι μπροστά Αρκεί να, ε, να σας πασάρει κάτι εύπεπτο Θέλετε να σας πω διάφορα κρυάρια Τα οποία ακολουθήσατε κατά καιρούς Ω ή θα μου μπορεί εξηγηθείτε Μουσική Είστε εσείς οι ίδιοι που Σουτάρατε, κροτήσατε, πετάξατε στον Κιάδα Έναν τεράστιο πολιτισμό Τον ελληνικό πολιτισμό Για τα μάτια της Μπάολας του παντελίδι της Ραχίλ Μακρύ, της Γκαζιάρας και άλλων τέτοιων προσωπάτων να σας το πω έτσι σείς οι ίδιοι είστε οι οποίοι προτιμήσατε αυτόν τον πολιτισμό να σας πω το πιο, το πιο βαρύ κατάλαβες για το πως χάνετε ένας λαός αυτά διότι μεγάλε να πείσω ότι υπάρχει ελπίδα έρχεται μια νεολαία από πίσω 44,5% λέει νίκησε η ΔΑΠ Η ΔΑΠ είναι ο ΔΟ Στις εκλογές Και ο Σαμαρά Πέταξε τον γύψο από το χέρι Και χόρευε καλαματιανών we... Κατάλαβες μεγάλη Όταν πανηγυρίζει, Πρόσεξε ο Σταγός μιας ε... Ε... Ξέρω εγώ παράταξης Τι είναι αυτή η Στρούγκα <Τι>... Λοιπόν για την ηλικιότητα για, το... για το βόθρο τον οποίο χώνεις Την νεολαία κατάλαβες θες κάποια κάποιο είδους μορία, την οποία πρέπει να στην κάνει ένας άνθρωπος με παιδεία ένας ε, ένα έλογο και το ερώτημα τώρα είναι το εξής αυτή είναι η νεολαία προσωπικά πιστεύω ότι όχι είναι, είναι, μπορεί να είναι η πλειοψηφία αλλά υπάρχει μειοψηφούσα νεολαία η οποία θα κρατήσει μέσα της ε, το ελληνικό χρώμα Βέβαια όπως ματαξανα είπαμε δεν, είμαι, δεν υπάρχουν Δεν είμαστε οι ζώσες γενιές Οι οποίες μπορούν να ανατρέψουν, αυτό το, να ανατρέψουν Όλο αυτό το βόθρο mm -hmm. Στο μέλλον ίσως και αυτό Από, αυτές τις, ε, από αυτή τη μειοψηφούσα νεολαία ε, το, Στο μέλλον μπορεί να Κάτι να γίνει λέμε τώρα Ξέρω εγώ τι να σου πω that... Τι να σου πω ρε, Γιατί, για να καταλάβεις τώρα πρόσεξε Έχουμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού Και διέταξε έρευνα διότι Προσέξτε τώρα Προσέξτε Πολύ σωστά η κυβέρνηση έδωσε 30 εκατομμύρια ευρώ Για την επαναλειτουργία των δύο εργοστασίων Ζάχαρης, Της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού Προσέξτε ε, αρχίζει η έρευνα, λέει, γιατί είναι παράνομο σύμφωνα με του ευρωπαϊκού νόμου να χρηματοδοτείται επιχείρηση. Αν πρώτα δεν πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, και σε ρωτάω εγώ εσένα τώρα, ακόμα τη λατρεύει αυτή την Ευρώπη, πολύ σωστά έκανε και έδωσε ε, να ξε, 30 εκατομμύρια ευρώ για την επαναλειτουργία. Ε, λοιπόν, και η Ευρώπη λέει, Στοπ κατάλαβε, μεγάλε, κατάλαβε, δηλαδή. Τι, τι, τι άλλο πρέπει να σου κάνει αυτή η Ευρώπη Για να καταλάβεις τι είναι Μωρέ εσύ δεν δε, δε είσαι τώρα Ευρωπαίος Βολεμένος είσαι Αλλά για τα μιστά σου Ποιος τυχαίζει την Ευρώπη Εσένα να πούμε και ο Παπαδόπουλος Αν μας από τον τάφο και σου τάξει Τα μιστά σου εκεί θα είναι Θα το κολλήσεις το πουλί Στο κούτελο Το φίνικα φλαμπέ Που λέει και ο, ο φίλος μας εκεί Ο χοντρός Ο, ο πεδαράς εκεί Γουρίστη Ναι Φτήνικας φλαμπέ Ναι Ναι αυτό δεν είπαμε Είπαμε το κρυάρι Μπροστά <laughs> Και από πίσω like Μα φλαμπέ θα έχεις το κούτελο like Μαρος γάλτσες Κάτι θα έχει. Διότι μεγάλε Κατάλαβες όχι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγορισμού Που πας μω ρε ξεβράκωτι που θα, θα κάνεις εργοστάσιο χωρίς να το εγκρίνουμε εμείς Ποιοι είστε εσείς ρε Άιντε να σας πούμε Όρθια τσογλάνια Ποιοι είστε εσείς τελικά ε? Και ποιοι είναι αυτοί εδώ μέσα που σας γουστάρουνε τόσο τρελά Ποιοι είναι τελικά αυτοί ε? Ποιοι είναι ρε μου Έλα παρακαλώ Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βέβαια εσένα τώρα Πως όσο ενδιαφέρει ότι αυτοί που ψήφιζε κάποτε Αυτά τα υπέγραψαν Τις υπέγραψαν ως ευρωπαϊκές συνθήκες Αυτοί που ψήφιζες σου, Και έρχεται η ευρωπαϊκή και σου λέει μεγάλε, τα ψήφιζες ρε μαλάκα αυτά εσύ τα ψήφισε. Τώρα τα θέσα να, να λειτουργήσουν τα εργοστάσια ζάχαρη. Μα το κλείσαμε ή για να το πουλήσουμε, ή λοιπόν να το ιδιωτικοποιήσουμε, ή γιατί πρέπει να πουλάμε ζάχαρη χονολουλού. Διότι αυτά λένε οι ευρωπαϊκοί νόμοι. Μεγάλε, α, αυτοί που ψήφιζες τα υπογράψαν αυτά. Κανένα Μίτσος, κανένα κότσο, κανένα από αυτού του λίγου που έχουν αντίθετη άποψη από τον ευρωναζισμό δεν τα υπέγραψε. Οι πολιτικάντι δεν τα υπέγραψαν. Θα το καταλάβεις επιτέλους νέου. Ή ήσουν απασχολημένος με τα αγροτικό του καφενείου Και είχαν έρθει καινούργιες βολγάριες το πορτέλο της περιοχής Ήσουν απασχολημένος τότε you, in... Το δυστύχημα Μεγάλε είναι ακούσα, ας πούμε <χει> ακούσει και κάποιοι έχουν κάποια ηλικία Ακούς το Σταθάκη ας πούμε Ένας άνθρωπος κάποιας ηλικίας Κονομολόγωσαν θα πάρει, λέει, 500 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης και νομίζω ότι θα σώσει την ελληνική επιχειρηματικότητα γιατί, λέει, τα δάνεια θα τα παίρνουν οι μικρομεσαίοι με μικρή διαφορά τόκου από αυτό που δίνουν οι ιδιωτικές τράπεζες. Τώρα είναι να γελάς. Είναι να γελάς. Το θέμα είναι το εξή. Να κάνουμε ένα ερώτημα στον κύριο Σταθάκη. Φυσικά δεν θα πάρουμε Ποιε μικρομεσαίε ε, εταιρείε, έχουν απομείνει στην Ελλάδα για να πάρουνε χρήμα να το επενδύσουνε με αυτό τον τόκο που λες. δείξε μας δείξε μας ποιες έχουν απομείνει δείξε μας ρε φίλε δείξε μας ποιες έχουν απομείνει με, με, κάνουν κάποια παραγωγή κάνουν και κάποια διανομή στην εσωτερική αγορά κάποιες εξαγωγές δείξε μας δείξε μας παρακαλώ Ναι, έμπρα, ναι, Ναι, ναι, ναι. Ε, αγαπητέ μου, το ίδιο κόλπο το είχε κάνει ο Σιμίτη. Το ίδιο κόλπο. Ο Σιμίτη είναι αυτό ο οποίο πρωτοδιέλυσε την αγορά. Θυμάσαι που έδινε για άνοιγμα σε όλο τον κόσμο νέα επιχείρηση. Αν θυμάμαι καλά, 10 εκατομμύρια δάνειο ή 1 εκατομμύριο. Δεν θυμάμαι το νούμερο. Νομίζω 1-1,5 εκατομμύριο. Και ξεσηκώθηκαν τότε ακόμα και οι νοικοκυριέ παράτησαν τα παιδιά και πήγαν και ανοίξαν μαγαζί Κανένας δεν είχε σκεφτεί τότε για να κάνεις ένα μαγαζί να τα πάγια έξοδα, θες τα τεβε, θες εκείνο, θες τα άλλο Δηλαδή ήταν μία ή άλλη τα λεφτά μόνο για το τεβε που σου δίνει Το ίδιο πράγμα λοιπόν αυτή τη στιγμή Γίνεται και με αυτό που λέει ο Σταθάκης σήμερα Άντε να, πάρει ένα, να πάρεις ένα δάνειο Λοιπόν δεν είναι για ανάπτυξη το δάνειο Για επενδύσεις στη μικρομεσαίωση επιχείρηση Αν υφίστασε ακόμα μιλάμε είναι, Θα έχει να βουλώσεις χίλιας, χιλιάδες τρύπες Οι οποίες έχουν δημιουργηθεί όλο αυτό το διάστημα Οπότε τι κάνει ουσιαστικά Μας δουλεύει Αλλά εγώ θα επιμείνω Δείξε μας μια εταιρεία Ναι. Ναι. Σουστός, σουστός ναι. ναι. yeah. yeah, yeah. Δεν θα πάρεις χαπατάκι Χαπάκες, θα πάρεις χαπατάκι Καλό τόπο yeah. Γιάννης κυρνάει, Γιάννης Πίνη, λοιπόν Χωρίς ανάπτυξη Χωρίς ανάπτυξη Χωρίς παραγωγή Το μόνο που κάνω για να δείτε πόσο κατευθυνόμενοι είναι τα ρεπορτάζ τους είναι συνέχεια ε, Γύρισε ο Μίτσος στο χωριό Και είχε πέντε ελιές Από τον πατέρα του και τυποποίησε λάδι Και το λάδι το έβαλε Στο ε, αεροδρόμιο Της Φραγκφούρτης Και έχει χαστεί στο τάλαρο Μεγάλε σε δουλεύουνε Πατοκόρφος Γύρισε η, η χρυσαφένια ε, στην περιοχή της Και έφτιαξε σαπούνια Ήτανε τέλεχο. Στο κλειονάκι και γύρισε στο χωριό της δεν αντέξε και φτιάχνει σαπούνια και τα πουλά. Δεν μας δουλεύετε. Μην μα δουλεύετε. Ρε. Τα χιλιάδε εκατοντάδε στρέμματα ε, Ελαιώνων τα οποία εκμεταλλέν αλβάνει, ακόμα εκεί είναι και επίσης αυτοί οι οποίοι έκαναν τις δου... αυτές τι δουλειέ, δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη το να τυτοποιήσει λάδι και να το βάλει στι αγορέ κλπ. Αυτοί ήταν εκεί και πριν την κρίση. Και δούλευαν Μην μας δουλεύετε άλλο δηλαδή Και βλέπει ο άλλος τώρα ο ταλέπορος Ορίστε ναι. Σκηνή ναι. Α ωραία ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να βάλουμε κάναβι Να φτιάχνουμε σκηνή Να τη μεταπουλάμε να... στους Έλληνες Να, να κρεμιούνται λέει ένα Τώρα να σου πω κάτι έτσι, μεταξύ μα, κουβεντιάζουμε να υπάρχουν και ψήγματα σοβαρότητα. Σου λέω: Δεν έχει. Γύρισε στο χωριό ο Δημητριανόκη, ο οποίος ήταν μάνατζερ, λογιστή σε πολυεθνική εταιρεία και έβαλε σε λιγκάρια. Και ξάκισε λιγκάρια σε όλο τον κόσμο. μας δουλεύετε. Δηλαδή, ακόμα και κάποιοι που είδαν σοβαρά αυτή τη δουλειά πριν χρόνια. Τους καταστρέφετε με αυτά που κάνετε Αν δεν καταλαβαίνεις τώρα μεγάλε Αυτά δεν είναι ρεπορτάζ Αυτά είναι πληρωμένα κατευθυνόμενα Κόλπα από τον ευρωναζισμό Από τον ευρωναζισμό Λοιπόν Κι άμα βρεις είδηση εσύ Ότι άνοιξε μια εταιρεία Ότι προσέλαβε 10 ανθρώπους ε, Παρακαλώ <laughs> Έλα, γεια yeah, yeah. Δεν λέγω, δεν μπορώ να τα πω αυτά που λες τώρα Είναι πολύ βαριά σκουβέντες <Το> Λοιπόν αυτά Αυτά που λες τα κόλπα Πότε λοιπόν να ξαναρωτάω Κύριε Σταφάκη μου <Το> Φίξε μου μία, έναν μικρομεσαίο Ο οποίος και στο ένα δάνειο Να επενδύσει Να επενδύσει, να το, να επενδύσει όμως Στην παραγωγή του στη, να, για, για να έχει ανάπτυξη η εταιρεία του Πού να αναπτυχθεί η εταιρεία του Πού ακριβώς να αναπτυχθεί η εταιρεία και τι να κάνει ναι, Και τι να κάνει που τα έχετε σφάξει όλα Τα έχετε διαλύσει όλα ναι, Συνεχίζεται ναι. δηλαδή Σε μεγαλύτερο βαθμό Το έργο των προηγούμενων ναι, ναι, ναι. Τι έγινε αχ, τσαντίστηκε η Ιταλίδα ευρωβουλευτήνα Η κυρία Spinelli, ναι. Που εκπροσωπούσε η άλλη Ευρώπη με τον Τσίπρα Θυμόσαστε είχε γίνει Ευρωπαϊκό κίνημα ο τσίπρα. Και αποχώρησε από το κόμμα. έφυγε από το κόμμα του Τσίπρα. Η κυρία Σπινέλη, γιατί είπε, λέει, η λίστα των μέτρων του Τσίπρα δεν έχει καμία σχέση με αυτά που υποσχέθηκε προεκλογικά για την Ευρώπη. Οχ, σα είχε υποσχεθεί, αλλά εσά εκεί κάτω. Ναι, εξάλλου το είχε πει ο Κάμερον. Ο Κάμερον, λέω. Πώ τον λένε εκείνο το σκηνοθέτημον, ε? Ο Τσίπρα δεν είναι η ελπίδα τη Ευρώπη μόνο, είναι του πλανήτη. Και συμπλήρωσω εγώ και του σύμπαντο. Αν πώ απόξω, θα κάτσω εγώ. Α, σε παρακαλώ Έφυγε λοιπόν η Σπινέλη Τι λέγαμε λοιπόν Α, ο Κάμερον επανεξελέγει όπως ξέρετε Στην Γύρια ε, Αλβιώνα Να λέμε για κανένα Στην αυτοκρατορία πάνω Και μέχρι το 19 θα απολύσει 2 εκατομμύρια δημόσιου υπάλληλους Γιατί αυτό το είχε πει Και στο προεκλογικό του πρόγραμμα Θα γίνει η αρχή από το BBC Διότι δεν του σηκώνει ο κρατικό κορβανά. Καταλαβαίνετε, <Το>, το έχει πει στο προεκλογικό του πρόγραμμα και το ψήφισαν και βγήκε. Ε, πως το το λένε. Ε, Αυτόδύναμο. <Το> <Καταλάβες? Το> Οπότε λοιπόν, θα μου πεις εκεί δεν είναι το πελατιακή ιστορία ο δημόσιος υπάλληλο. <Το> και ότι εκεί. παρακαλώ. <Το> <Το> <Το> Ναι, ε, ε, ε, λοιπόν ε, Τι είναι, να πω τώρα Λοιπόν, εκεί λοιπόν ε, Δεν είναι πελατειακή η ιστορία ε, Του δημόσιου υπάλληλου Πρώτον, δεύτερον είναι τόσα εκατομμύρια Υψηφοφόροι που οι δημόσιοι υπάλληλοι Είναι μειοψηφία, εκτός του ότι δεν είναι πελατειακή η Κατάσταση Και τρίτον, οι εγκλέζοι ε, Θέλουν την αυτοκρατορία τους όρθια μεγάλε Δεν είναι Έλληνες ελέμε τώρα Έλληνες Που τους τάζουνε Εσένα μεγάλε δεν θα σου με το μισθό Δεν πάμε να οι άλλοι Και προσκυνάνε με το ρολωμένο τον κόλο Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν Ή yeah. έχει αυτοκρατορία Με σκληρά μέτρα όπως πολύ σωστά είπε ο τηλεακροατής yeah. Ή είσαι άπικος Και σου ρίχνουν βουρδουλιές στο κουλαράκι yeah. Λοιπόν και σου δίνουν και τα το αυγό το Ξέρεις Το αυγό yeah. θα το Οπότε λοιπόν, Μεγάλε, είναι θέμα... Ε, απόφαση... Λοιπόν... Δεν ακούτε μέσω Ιντερνετ σήμερα, λέει ο Βασίλης. Δεν ακούνε από το Ιντερνετ Ιο σήμερα, αφινάουσα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, Βασίλη μου. Τι να σου πω, με ακούς. Γεια σου, ρε φίλε. Ο Σωτήρας μου, ο Χρήστος, με πήρε τηλέφωνο. Με... Με έστειλε μήνυμα. Ναι, λοιπόν, να το δεις αυτό που μου λες... Να κάνει σούμα όπως μου λες και αν βρεθεί, ιδάλω, ε, ε, ε, ε, μάστε, βεβαίω, βεβαίω. Πάλι πάει για τσαπίο ο Χρήστος. Θα κάνει, κάνει Πως το λένε αυτό, την. Ε, ε, Πώ τη λένε, Μόνο. Τη μεταπτυχιακή του, στο τσαπίο ο Χρήστο. Τι να τα κάνει. Εν τω μεταξύ, τα πτυχία τα έχει γύρω από το τσαπί, Ξέρεις για να μην τον πονάνε τα χέρια Τι να κάνεις αδερφέ μου Λοιπόν μου λες, ε, μου Αυτή είναι η, η διαφορά Όπως σου, σου έλεγα Λοιπόν ο, θα, τους διώξει και, θα τους διώξει Διότι δεν τους σηκώνει ο κορβανάς Ο, ο κρατικός κορβανάς Και φυσικά ε, Το έβαλε στο προεκλογικό του ε, πες στι το, στις του εξαγγελίες φαντάζεσαι εδώ ο Τσίπρας να βάζεις στις προεκλογικές του εξαγγελίες θα απολύσω δύο εκατομμύρια δημόσιου υπάλλους θα τον είχαν στείλει στο Εσκί Σεχίρ -E εκεί να φυλάει πρόβατα παρακαλώ Μην τους κλαίσα αυτό ο νόσο μεγάλη Αυτοί την με πατάτα για να διατηρήσουν την ευκαιρδοδορία τους Ναι, ναι, ναι, σκας, ναι, σκας Ξάλλω ανακοίνωσε και δημοψήφισμα Αν θα συνεχίσουν Αν ε, για τους νόμους, για τις συμφωνίες λέει Να τις βάλουν στην αρχή της ΕΟ Τι θα κάτσει να... Τσίπρας είναι και Σαμαράς Α, τεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε να μπουνε φίλε μου τα βαλε Οι συμφωνίες λέει που κάναμε με την Ευρώπη Θα μπουνε για επαναδιαπραγμάτευση Τι νομίζεις είναι εδώ να πούμε ε, σοτίρες τύπου Σαμαροβενιζέλου Κουρέλα, Τσίπρα, Βαρουφάκη Και τέτοια αυτοί Αυτή μεγάλε είπαμε Λέγαμε και παλιότερα Αυτοί φάγανε πατάτα τώρα Μιλάμε και δεν είχαν και πατάτα Για να διατηρηθεί η αυτοκρατορία Και θα τους κάνει μαγκές Ο σόιμπλε τώρα Μείνα Λοιπόν Αχ Τι μας είπε ο Ροκ Ο Παρακαλώ Κόπι και το τηλέφωνο μπορείτε να ξαναπάρετε Τι μας είπε λοιπόν Θα είμαστε ο Βαρουφάκης Αυτό που προέχει δεν είναι η επόμενη δόση Δεν υπογράφω συμφωνία Που δεν θα βγαίνει Γεια σου ρε Βαρουφάκη Έλας ε, ορευάκι μεγάλε Ο στόχος λοιπόν είναι συμφωνία που θα τυχαίνουμε Μπλα μπλε για come back, να κάνουμε και να οι συνεντεύξεις και να οι φωτογραφίες. Αυτός μεγάλε σου λέω στο τέλος θα πάθει ότι έπαθαν εκείνοι οι έρμοι που τους έβγαζε αυτή η Ανίτα που αυτό και, τους έδωσε δημοσιότητα και όταν τους κόψαν τη δημοσιότητα τους πήγαν όλοι στο ψυχιατρίο. Το ίδιο θα πάθει και αυτός όπως το ίδιο θα πάθει και ο Μπουμπούκος. Όλοι αυτοί αυτό παθαίνουν στο τέλος. Διότι αγαπητέ μου θα σου πω <μμιλίου> οριστέ Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, <μιλίου> ε, βέβαια ο Βαροφάκης τα πάπαμε φίλε μου. Ο Βαροφάκης είναι εκεί για να σε δουλεύει δεν υπογράφει συμφωνία. Χτες που μιλάμε, διαβάστε και ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ στον τοίχο. Τα ξεπουλάνε, τα ξεπουλάνε όλα άρων-άρων. Τα ξεπουλήσανε όλα άρων-άρων. Χτες, χτες, χτες. Δυο λιμάνια και 14 αεροδρόμια Σούμπιτος Σούμπιτος για 1,2 δις τα οποία ξέρεις πότε θα τα δούνε. Τα οποία δεν φτάνουν για να καλύψουν ούτε τους μισθούς ενός μήνα. Και όπως ξέρεις αυτά και να τα πάρουν, δεν θα πάνε στους μισθούς και στις συντάξεις. Θα πάνε στους δανειστές. Είναι οι όροι που υπογράψαν αυτοί. Κατάλαβες μεγάλε. είμαστε Ελένη τώρα. Ήπω Βαρουφάκης και Ήπω ο Μητσοτάκης και Ήπω Μιτσοέλας Διότι, αγαπητέ μου Αλέξη, πρέπει κάποια στιγμή να ακούς και τους σύμμαχούς σου, τους φίλους σου. Ένας από αυτούς δεν είναι και ο Σουλτ Εσύ δε σκίστηκε να γίνουν αυτοί στην Ευρώπη, ε, στην Κομισιόν και αλλού... Είναι και αυτός που έχετε μαζί το ίδιο ευρωπαϊκό όραμα Και σου λέει λοιπόν Απευθύνεται σε σένα Αλέξιο Σούλτς Και σου λέει Αποδέξου τελικά Ότι οι άνθρωποι θέλουν να σας βοηθήσουν Και το ερώτημα είναι Ποιοι άνθρωποι και ποιον θέλουν να βοηθήσουν Παρακαλώ Καλημέρα Δεν πιάνει η ίντερνετ σήμερα Πού να ξέρω. Δεν ξέρω Δεν ξέρω να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα ε, Όσοι δεν ακούσατε την εκπομπή μπορείτε να μπείτε στο αρχείο Θα ανεβεί μετά να την ακούσετε Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα Και ο Βασίλης από την Άουσα ε, τα ίδια είπε Δεν έχει, δεν έχει τερνέδιο Λοιπόν, γιατί... Αφού για να δω εδώ, απ' φαίνεται δεν ξέρω, θα σε, θα σε γελάσω Δεν το γνωρίζω το κόλπο Πώς γίνεται Οπότε Δεν ξέρω Παιδιά, πραγματικά Λοιπόν, τι λέγαμε λοιπόν Αυτό που λες Μεγάλε Συνεχίζουν να μας δουλεύουν Και ο φίλος σου ο Σούλτς, Λοιπόν, σου λέει ο φίλος σου ο Σούλτς. Παρακαλώ, καλός τι να κάνει να σε καλά Hmm. Ούτε δίπλα θαυμώ Ούτε Α, κάνω γαργάρες Έλα, ελαγιά. Ναι We carry <may> Καλημέρα. Δεν cool. σήμερα. Σήμερα βγήκε από ό,τι μου λένε φίλοι τηλεοκροατέ εδώ. Βγήκε με προβλήματα η εκπομπή. Στο Ιντερνετ δεν υπάρχει. Για όσους μας ακούτε τέλο πάντων, θα υπάρχει στο αρχείο των εκπομπών του τίχου Ορίστε. So nice. Ναι, ναι, ναι. Ναι Ναι so Λοιπόν, οπότε, α το τελειώσουμε το θέμα. το είπε του Τσίπρα λοιπόν το... ο Σούλτ: Αποδέξτε τελικά ότι οι άνθρωποι θέλουν να σε βοηθήσουν. Λοιπόν, ο Σούλτ, ε, θα σου πω κάτι: Πρόκειται για ένα ναζιστικό κάθαρμα. Είχε έρθει εδώ μέσα, του σέφτησε, του έφτιανε κυριολεκτικά. Του έλεγε για τον ναζίστα πατέρα του, για την ναζίστρια τη μάνα του, πως υπέφεραν λέει όταν η Γερμανία. Α, την κατέλαβαν οι σύμμαχοι και όλα αυτά τα πράγματα, και πρέπει να υποφέρετε κι εσεί. Αυτή τη βοήθεια ήρθε, αυτή τη βοήθεια σου προσέφερε, αυτή τη βοήθεια βέβαια εσύ την απεδέχθη από ναζιστόμυτρο τύ, τύπου Σούλτ. Οπότε λοιπόν ο, και ο Σούλτ παίρνει το, το θάρρο και λέει αυτά που λέει και στον Τζίπρα και στον ελληνικό λαό, όποιον ελληνικό λαό απέμεινε. Ένα ωραίο τραγουδάκι αφιερωμένο σε όλου σα και γυρνάμε να κλείσουμε. No. Uh -huh. Άλλοι φίλοι διαμαρτυρηθήκαν για το ίντερνετ. Τι να κάνουμε. Κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει. Ελπίζουμε να διορθωθεί. Κυρίες μου και κύριοι, τελέψαμεν που λέμε στην Αρτίνη. Δεν <Τι> έχουμε άλλο τι να προσθέσουμε. <Τι> Πολλέ ευχαριστίε για την τιμή που κάνετε να ακούτε αυτή την εκπομπή, <Τι> για, την, για τις σας, τι παρατηρήσει σα και τη βοήθειά σα. <Τι> Ευχόμαστε να είσαστε πάντοτε πολύ καλά. <Τι> Γεια και χαρά σα. Υπότιτλοι